ελα το λέει τι κάνεις. Καλά. Καλά είσαι. Ναι. Άς σου πω τώρα, για να σε έρθω κάτι ρε, εσύ. Λες με το θέμα το τεμπό να αλλάξει γνώμη ο Αντουρλάκης για τη συγκυβέρνηση που θα επακολουθήσει με τον κουλί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το τέτοιη, μπορεί να έχει να κάνει με το Πέτατορ και έτσι να αλλάξει νόηση. Τίποτα, όλα αυτά ήταν στην για όλα, φιλέ μου. Mm. Αυτή μεταξύ του θα βρίσκουν, ο κόσμο τη πληρώνει πάντα. Αυτή μεταξύ του καλά είσαι. Μωρέ, τα βρίσκουν, oh. αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα, βρίσκουνε. Ε, τα βρίσκουν. Ο ένας πληρών, κρατάει πληρών, και ένα κρατάει τον έναν, τον άλλο, τον άλλο το κρατάνε τράπεζε, κάτι εφοπιστέ. Και δεν πληρώσει αυτά, εμεί θα τα πληρώσουμε. Το λέει, έτσι δεν είναι ποιο θα πληρώσει. Ο τσίκω θα πληρώνει πάντα. Όχι αυτοί που κοροϊδεύουν εμά. Κυμούνται το 60% δεν πάει να του σε λιώσει. Καλάλαβα, γιατί αν πάνε όλοι, πασόκρι να λοιπόν. Dobra, ty Asirze, a ja płarrę 10%! Έλα, Μωρή έλα, Μωρή Λούλου. Τι έγινε. Έλα, καλά. Είδε τι έγινε προχτέ. Ε, πώ δεν είδε. Όπω, ρε φίλε, συγκλονιστικό έτσι περίμενε τόσο κοσμό Και περισσότερο. Και περισσότερο, ε. Πόραγε. Επειδή από προσωπική εικόνα έχω. Πήγανε και αρκετοί φίλοι που είναι προσκύμενοι στην Δημοκρατία Ο υπόλοιπο κόσμο, φίλε, είναι το 80% που δεν του γουστάρει. Καταλαβε. Γιατί το 20% δεν έχουν πάρει. Ε, δεν ακούω με όρεξη, ρε Και εγώ, ξέρει, πεσμένο λιγάκι γιατί άκουσα και αυτά που βάλατε τώρα, γαμ, το κερατώμουνά. Να πούμε και ξέρει, ταυτίζεσαι, ράδερ, τα Ταυτίζεσαι, να πούμε. Και στο τέλο, λε ευτυχώ που δεν ήταν το δικό μου παιδί. Αλλά βλέπει ότι ο κόσμο τελικά τα αγκάλιασε αυτά τα παιδιά, ρε φίλε. ψυχέ δεν ξέρω αν ακούω με μελοτραματικό. Αλλά αυτό που είδα εχθέ, φίλε, ήταν συγκλονιστικό. Πραγματικά και θέλω να πω τώρα, Ακίσα συντρόφια στο Κουκουέ. Μήπω οριμάσαν οι συνθήκε ή αρχίσαν να οριμάζουν. Μήπω δεν το ξαναδούμε, ρε φίλε, και να σταματήσουν. Τα συντρόφια στο Κουκουέ τα... να το δουν. Ο κόσμο οριμάζει τι συνθήκε. Μπράβο, Τι βλέπει το Κουκουέ τώρα μετά από αυτή την αντίδραση, ρε, Λέω ριμάζουν οι συνθήκες, μήπως να βοηθήσουμε κι εμεί λίγο. Λέω ρε φίλε, γάμο το πολύ αδράνι ακόμα. Έχω πάει 66 μαλάκα και περιμένω αυτή τη με την επανάσταση γάμο το κερατό μου. Τόλη για την κλαύνη Αλάτα 20 ετών φοιτήτρια ιατρική που δολοφωνήθηκε στα τέντη. Στην κόρη μου την είπα Κλαουδία, μα το τελευταίο χρόνο τη φώναζε γιατρίνα. Ξέρετε, η κόρη μου έφυγε από τη Λάρισα και πήγε στη Θεσσαλονίκη σπουδέ. Γιατρίνα τη φώναζε με καμάρι και αυτούωνα. Και μου έλεγε μαμά, ακόμα στη σχολή με περίμενα να τελειώσω. Να πάει στη σχολή τη. Και εγώ τι σταύνω κρυφά, να την προσέσει Παναγιά. Κρυφά γιατί η γιατρίνα μου δεν πίστευε σε αυτά. Τώρα περώ το δρόμο που φτιάξαν, λέει, προ τη μύνη τη άλλαξαν το όνομα, την Ιπανεξάνδα. Φαίνεται για το κράτος που τη σκότωσε, ακόμη και με τα θάνατον του Κλώδια Δεν είναι αρκετά ελληνικό για να στη ταμπέλα του δρόμου. Είναι στην Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Κατάξιδίσουμε. Γεια σου ταξιδί Έχω τραναθεί τα ανέβανο μου με το αρχίδι το μπουκούχο. Για πιο απ' όλα γιατί δίνει δικαιώματα τακτικά θα έλεγε κάποιο. Λοιπόν, τι είπε αυτό το αρχίδι Και τι μου λέει εμένα, λοιπόν, ότι η Γιαπωζομιο θα πάνε τα 1 εκατομμύρια. Εδώ αντιστοιχόμενα εκατοντάδε. Α μου βρει ένα γονό από τι φόρε που χάσαν τα παιδιά του και να του πει ότι σα δίνω 10 εκατομμύρια ή το παιδί σα πίσω και να βρεθεί ένα γονιό. Λοιπόν, αλλά αν βρεθεί αυτό στη θέση των γωνιών, θα δούμε πια αυτέ τι μαλλικέ του λέει. Εντάξει το παλιαρχή του κρατά και ο γουρλωμά τη τον έχουμε διαπρώφτη Υπουργό, θα έπρεπε σήμερα όχι απλά να τον είχε απολύσει από υπουργό, θα τον είχε βγάλει και έξω από την δημοκρατία. Εντάξει, αλλά σε αυτό το πουρδέλα το κράτο. Μπράβο του ανθρώπου για εκθετε ήμουνα με το ταξί, τέτοια.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 You're coming. Wait a second, I'm doing the my English right now to come in London. I'm not ready yet. Deni met musakoma, yani prosbathon aftiaxo I put the saraki inside yes, me. Yes, yeah, oh. I did. I haven't noticed, but now I know. We come into London Camden Town, you know? I know, I know. I booked the ticket already. You already. Oh, you have very harmonious γεγονός Areis de sinagermós e toda ta comunia dopo vamos ver De la comunia en Anglia Londino. very comunia el lot comunia in, in English it is a knumala. Oh yes indeed they are can you spell it the knumalas. they have a spiritual repanos <laughs> in their pockets okay <laughs> I'm looking forward <laughs> to come there to come then it's a lady the ding -balls, ding -balls, it's the magazine the theater Game, baby, yeah. Yeah στην Αγγλία, έτσι ιστορική. Έλα αγάπη Εκεί βγήκαν οι <σήκλου> Την Τζέιμς και εγώ. Άμα ah, να και... Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. <σήκλου> λοιπόν, ανακοίνωση κουμούνια του ομένου Βασιλείου. Μην τυχόν και χάσετε τον Αποστόλη σε 7 Φλεβάρι, Είστε για κλωτσίες όλοι. <Λίκλου> Ειλικρινά σας <σήκλου> μιλάω. Έλα. Έχω να δηλώσω ότι είμαι τρόφιμο στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ από το 2018. Κάθε μήνα χρειάζομαι μία έννοια του χιλιάρικου για να μπορώ να αναπνέω και να ζω πρακτικά. Και έχω να πω σε αυτό το σκουπίδι, τον απόπατο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, και θέλετε να ζείτε και βρίζετε. Ε, για το σπίρο μιλάω, δεν μιλάω για κάποιον. Α, δυνατό, α ναι. Αν πρόσωπα αυτή τη κυβέρνηση, για έναν σπίρο. Θέλω πραγματικά να πω στον κόσμο που περίμενε και το καταλάβανε, συγγνώμη, όταν με είδαν και είδαν ότι πραγματικά είχα συναγορεθεί. <Το> <Ρι> Ότι μέσα στην πανδημία, όταν έβγαινε ο άλλο, ο Μιχάλη, και έδαινε κόσμο, γιατί μάζευόταν, ξέρω εγώ, και κολλάγανε έναν διπλάσιον άλλον. Μπατσι <Ρι> γουρούνια δολοφόνη. <Ρι> Σα φαρμακείο τα οποία είχε 100, 200, 300 άτομα αναμονή, παππούδια, τα μισά χωρί μάσκε, να κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο. Και εκεί πέρα δεν το κόψε το απόπα του να πάει να έρθει, ρε παιδί μου. Να κεράσει ένα καφεδάκι, να κρουάνε, ρε παιδί μου. Κρουάνε μόνο στην Αντικειοδά, να έχει χιονάκια, α πούμε. Είναι το αφά. ίδιο, είναι. Προφανώ και δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να πληρώνουμε δύο δια να παίρνουμε την το μα. θα πάρει τσά Στο τσάμπα, πλήρωσε το 250 τη αντική οδού, να πάρει και το δωρεάν σου το κέρασμα. Ναι, αλλά θέλω καφέ και κουράσαν μετά όμω. Αυτό που θέλετε το... πολλά είναι πρόβλημα. Έχω να πω μόνο σοσπίρω ότι τον επόμενο μήνα θα είμαι πάλι έξω από το γιατρό. δεν θα έχει περιμένω. καφέ κάθε μήνα, μην παίρνει τα πάνω σου. Εγώ πάντω τον περιμένω. Τον περιμένω για κουρασιανάκι και καφεδάκι. Ναι Ο αποστόλη. είσαι Είμαι Τι είσαι Ο Αποστόλης Τα που... Α, <Το> είσαι, είσαι, ναι είσαι, εσύ είσαι Ωραία, εμείς Είμαι... Είμαι και Μα... το άλλο που είπες Το πουταχνάκι μόνο. Είμαι Χαχα Είσαι, γιατί εμεί εμείς είμαστε κουνούμαλες από το ρε σύμνο Χαχα, μωριά νόμαλες Με ποια νόμιλο, με την Ξανθιά ή τη Μελαχρινή. Και με τι δύο. δύο. Ωραία, τώρα να μιλήσει η Ξανθιά. Ναι. Τώρα η Μιλαχρινή Ναι. Ωραία, ίδια Ωραία. Τι θέλετε, Μωρή. Θέλω... Ανόμαλε. Είμαστε ανώμαλε, κουνούμαλε. Και θέλουμε να σου πούμε ότι πάρα πολύ χαρήκαμε που ήρθε. Και θέλουμε να ξανάρθει, γι' αυτό σου γράψα μια μαντινάδα. Απα, απα, απα. Για να δούμε. Ένα, Την ναι. Κρήτη στήμαστε ξανά. Α. Κίνη χαρά μεγάλη. Στη θόδρεσμο μα έταξε. Μα ακόμα δεν εφάνει. Παραγγελιά σου κάμουμε και μην αργήσει πάλι στον να βεζήνων το σπίρι, το άλλο το δρεπάνι. Αυτά είναι. Αρεκ, αυτά είναι μαντινάδες. Αχ πολύ χαράουμας τις θα βρήκαμε. περιμένουμε ξανά. Εδώ. θα δούμε. Ναι, θα δούμε το σχέδιο. Όπου και να σε μην φερθούμε. Ελάτε αφή. και το Ηράκλειο κοντά είναι. Ναι, ναι. Εδώ. Θα το κάνουμε. Θα Καλησπέρα, πρέσβο Τανά, επέστρεψε κιόλα. Επώ να μην επιστρέψω, Πράβο, ρε. Εγώ είπα δεν θα πείσουν σήμερα στην εκπομπή. Ε, όχι. Λοιπόν, είσαι φανταστικό, εξαιρετικό και κάποιε στιγμές συγκλονιστικό. Mm. Από όλη την παρέα τα συγχαρητήρια, από όλη την παρέα εκεί του Βασίλη τα κολυτάρια. Για άλλη μια φορά, μα έκανε πάρα πολύ καλό που είσαι είδα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 Οι δεν ενημερώνουν τα κόμματα για το. Δεν ενημερώνουν οι κυβερνήσει να, να ενημερώσουν για του εξωγήινου την αλήθεια, αλλά δεν ξέρουν τη βαρύτητα. Δεν λένε παιδί μου, oh, oh. δε, εδώ δεν είπαν για την πορεία για τα τέπι, θα πούνε για του εξωγήινου. Έλα τώρα, έλα για.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 Ενώ αντιστήχμαθα να εκατοντάδε χιλιάδε. Γιατί λοιπόν να μην πω εγώ το κίνητο τη Χιό στον Ουπούλου να μιλάει συνέχεια για τα τέπει είναι οικονομικό. Και θέλει να βγάλει λεφτά. Ρε Μαλάκα, Υπουργέ, η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνη πήγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και μείνανε χωρί βουλευτική αποζημίωση. Οι <laughs> μαλακίε <laughs> λε, τρε καράκι Να σου πω, αποστόλη, ξέρει τι μου είναι μέχρι μένα από χτε, συγκέντρωση. Τι? Το πολιτικό σύστημα, και μιλάω για όλα τα κόμματα και την αντιπολίτευση κατέρευσε. Από ότι είδε δεν υπήρχε κανένα κόμμα μπροστά και μαζεύτηκε τόσο πολλο να συνεργαστούν, να συνενωθούν και να βάλουν ένα σκοπό να πέσει ο Μητσοτάκης. Και μετά τα βρίσκουνε. Όλα τα άλλα είναι παπαρολογίε. Να βάλουν ένα σκοπό να πέσει ο Μητσοτάκι. Κατάλαβε. Δηλαδή να συνεργαστεί, α πούμε, το Κουκουέ με το Στίγκα, ξέρω εγώ και τον Νατσιό. Ρε Μαλάκα, άκουσε να δει. Στο έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και δεν το έχει βάλει. Συνεργάστηκε ο Στάλιν με το Ρούσβελτ και με τον Τώρα, άμα θέλετε. Σε να... στα σημερινά. Δηλαδή, το Κουκουέ με το Στίγκα και Ωραία, να αφήσει ναι, το Ναι, πε μου, ναι. Ναι, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να πέσει ο μυθιστοτάκι. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Μπράβο, Μπράβο. το λέω να είναι Μπράβο. καθαρό. Μπράβο. Για να Μπράβο. το ακούσει Μπράβο, το κουκουέ. Ναι. Δεν το λέω. Άκου, μαζί σου. Το λέω να είναι Μπράβο. καθαρό, να το ακούσει ναι. το κουκουέ, ναι. να το βάλει στο μυαλό του. Με τα ναζίδια και τις παπαδιέ, ναι. Εκεί Ωραία. θα βγάλετε άκρη. Πήγαινε με τον Παίσιο, με το σταυρό στο χέρι. Μπράβο. Ωραία, περίμενε. Οπότε να μην γίνει αυτό, να συνεχίσουμε αυτό να συνεχίσουμε και να κυβερνάει άλλα 30 χρόνια. Το Μιτσουτάκι θα το ρίξει ο λαό. Δεν το ρίξουνε κάτι Ναζίδια και κάτι Χριστιανοταλιμπάν. Λοιπόν. Ποιο λαό θα τον ρίξει. Ποιο λαό. Αυτό ο λαό που είδε έξω κατά μιλιούνια.